Στήχε 7 21 «Η αγάπη του Θεού προς εμάς, οφείλουμε και εμείς να αγαπώμενα λίλους». 7. Αγαπητοί, ας αγαπώμενο ένας τον άλλον, διότι η αγάπη πηγάζει και έχει την αρχήν της από τον Θεόν. Και καθένας που αγαπάει και έχει την αγάπη νοοδηγών για κανόνα του βίου του, έχει γεννηθεί από τον Θεόν και εμεις να αγαπωμενα λιλους 7 αγαπητοι ας αγαπωμενο ένα τον αλλον διοτι η αγαπη πηγαζει και εχει την αρχή της απο τον θεον και καθενας που αγαπά και εχει την αγαπη οδηγών για κανονα του βιου του εχει γεννηθει απο τον θεον και βρίσκεται η οικία σχέσης προς τον Θεόν. Λόγω δε των σχέσεων του τούτων προς τον Θεόν, Γνωρίζει τον Θεόν ολονέν και τελειότερον. 8. Εκείνος που δεν αγαπά δεν εγνώρισε ποτέ τον Θεόν διότι ο Θεός είναι αγάπη. 9. Έγινε δε φανερά η αγάπη του Θεού εν μέσω ημών και με τούτο κατεξοχήν το γεγονός, με το γεγονός δηλαδή ότι τον Ιων του τον μονάκριβων έχει αποστήλει στον κόσμον, είναι εμεί που λόγω των αμαρτιών μα είχαμε καταδικαστεί σ' θάνατο αιώνιον, ζήσουμε ενδι' αυτού την πνευματική και αιωνιανή ζωή. 10. Ισ αυτό συνίσταται η αγάπη, όχι στο ότι εμεί πρώτοι αγαπήσαμε τον Θεόν αλλά στο ότι αυτό η ημάς εμά, και τι είμαι θα ανάξει και δεν τον αγαπόμεν. Και μα η γάπησε τόσο, ώστε απέστειλε τον ιό του για να προσφέρει το αίμα του θυσίαν εξηλαιωτική για μα. 11. Αγαπητή. Εάν τόσο εξαιρετικά μας εγάπησε ο Θεός, έπεται εκ τούτου ότι και εμείς έχουμε χρέο χρέος να θα μεταξύ μας. Δώδεκα Ποιος είναι στην φύση του και στην ουσία του ο Θεός, κανείς δεν έχει ήδη ποτέ. Κι όμως, ο αόρατος και ανώτερος πάσης κατανοήσεως Θεός, εάν θα μεταξύ μας, μένει μέσα μας και την προσημάς αγάπη του αισθανόμεθα τελείαν και πλήρη στο εσωτερικό μας. Δεκατρία με τούτο το σημείο γνωρίζομαι ότι μένω εν αυτό και αυτό μένει εν ημίν, με το ότι μα έχει δώσει από το πνεύμα του το οποίο μα κατέστησε ναού και κατοικητήριά του. 14. Και επιπλέον εμεί οι Απόστολοι έχουμεν ήδη με τα μάτια μα και ω αυτόπτε μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ έχει αποστείλει τον Ιόντου ο σωτήρα του κόσμου και ξεδίλωσε έτσι την τελεία του αγάπη προ εμά. 15. Οποιοςδήποτε ομολογήσει με όλα τις δυνάμεις του ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπής ασιό του Θεού, ο Θεός μένει εν αυτό και αυτός μένει εν το Θεό. 16. Και εμείς έχουμε γνωρίσει τη της χριστιανικής μας πύρας και έχουμε πιστεύσει την αγάπη την οποία έχει προς εμάς ο Θεός και τρανόν δείγμα αυτή είναι η ενανθρώπιση του Ιού Του. «Ο Θεός είναι η αγάπη και εκείνος που μένει εν τη αγάπη και ασκεί αυτήν συνεχώς, μένει εν το Θεό και ο Θεός μένει εν αυτό». 17. Σημείον δε ότι η αγάπη έφτασε εις τελειότητα των βαθμών μαζί μας και προοδεύσαμεν σε αυτήν ιστον των τέλειων βαθμών, είναι τον αναμένομεν με θάρρο και αφοβίαν την ημέραν της κρίσεως. Και θα έχομεν το θάρρος και την αφοβίαν αυτήν κατά την ημέραν εκείνην, διότι δια της αγάπης γινόμεθα όμοιοι προς τον κριτή που θα μας κρίνει. Όπως δηλαδή είναι τώρα ο Χριστός εν το ουρανό πλήρης αγάπης, τιούτι είμεθα και εμείς, γεμάτη την δηλαδή αγάπην μεταξύ του κόσμου αυτού που στερείται και δεν έχει την αγάπην. 18. Φόβος του κριτού εξαιτία ενοχής για την οποία θα μας δικάσει, δεν υπάρχει σε εκείνον που αγαπά. Άλλη αγάπη όταν είναι τελεία απομακρύνει και βγάζει έξω από την ψυχή των φόβων. Διότι ο φόβο προκαλεί βάσανον και τιμωρία λόγω τη ποινή, την οποία με τα τρόμου ο ένοχο περιμένει να το επιβάλλει ο κριτής δια τα αμαρτία του. Εκείνο δε που φοβείται εξαιτία τη ενοχή του, δεν έχει γίνει τέλειο στην αγάπη. 19. Οι μισοί χριστιανοί αγαπόμεν τον θεών επειδή αυτό πρώτο μα ηγάπησε και προηγήθη τη αγάπη του προς εμά, 20. με λοιπόν χρέο να τον αγαπώμεν και τότε αγαπώμεν τον Θεόν όταν δεικνύομαι την αγάπη μας και προς τους αδελφούς μας που είναι εικόνες και τέκνα του Θεού. Εάν είπε κανείς ότι αγαπώ τον Θεόν και κατά τον αυτών χρόνον μισή των αδελφών του χριστιανών, αυτός δεν λέγει αλήθεια και είναι ψεύστης διότι εκείνο που δεν αγαπά τον αδελφόν του, τον οποίον από μακρού χρόνου εξακολουθητικός βλέπει, πώς είναι δυνατόν να αγαπά τον Θεόν που δεν έχει ήδη ποτέ. 21. Κοιτά αυτήν την εντονήν ελάβωμένα από τον Θεόν, δηλαδή εκείνος που αγαπά τον Θεόν, να αγαπά και τον αδελφόν του χριστιανών.